ΛΟΑΔΑ 101,5 FM στέρεο <laughs> Μια ερωτική, αισθησιακή, αισθηματική, ρομαντική, μα πόλα πάνω σοβαρή εκπομπή στην εποχή της uh, The Great Greek Dispatch. The spray, the praise, the Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights of town. I wasted my time when I would try, try, try. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι 101,5 Και ραδιολογικά για καμιά ώρα Για την καθιερωμένη ματιά στην uh, ενδοχώρα Τι συμβαίνει στην Ενδοχώρα, στην Ενδοχώρα τι συμβαίνει, Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, κυρίε και κύριοι, πέρασε ο ελληνικό λαό, Βούλιαξε η Αράχοβα, Τα τέσσερα πέντε πηγάδια. Ένας λαός μέσα σε μια πλέρια ευτυχία Κυρίες μου και κύριοι Κυρίες μου και κύριοι Όλα καλά Κυρίε μου και κύριοι, θα ρίξουμε μια ματιά στο τι έγινε. Pen... Κάποιε ειδήσει pen... από παντού το τραβάνε βέβαια. Mm -hmm. Χτε βράδυ right. βάλανε φόρο και στα ξύλα. Μπορεί να μην το πιστεύετε, βάλανε, αλλάξανε το τέλο. Κάτι αλλάξανε για τα ξύλα. Mm -hmm. Επειδή έφτασε στα του ότι ο κόσμο χρησιμοποιεί ξυλόσωπε, mm -hmm. κάτι αλλάξανε προ τα πάνω για τα ξύλα. Mm -hmm. Να πληρώνει παραπάνω αυτό που αγοράζει ξύλα. Mm -hmm. Ό,τι ακούνε βάζουν. Δεν βάζουν τώρα ό,τι του λένε. Ό,τι ακού, ακούνε βάζουν. Βέβαια, ο υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση είναι δίπλα σου. Είναι ανοιχτά. Φάνηκε πια ποιοι είναι οι υπε, ποι ευθύνονται για όλη αυτή την κατάσταση. Διότι mm -hmm. δεν μπορεί από τη μία η συνδικαλιστούρα σου μαζί με σένα να βγαίνει να καταφέρετε εναντίον του Πασόγκ γιατί θα ξεπολυθεί ο ΟΤΕ και την άλλη ε, χτες, χτες προχτές έγιναν εκλογέ στον ΟΤΕ και πήρε. Ακούμπησε το 80%. 78,8%. Ε, αυτά δεν γίνονται. Του τέσσερι λοιπόν έχουν πρόσωπο αυτοί που στηρίζουν αυτά τα μεγάλα μυαλά. Έχουμε και τον νόμο περί ρατσισμού. Και ποιοι θέλουν αυτή την κατάσταση. Έχουν πρόσωπο. Βέβαια είναι πάρα πολλοί. Τώρα τι θα κάνουν οι λίγοι εναντίον αυτών των πολλών που θέλουν αυτόν τον εξευτελισμό και σέρνουν μερίδα του κόσμου στην εξαθλίωση. Αυτό είναι θέμα των ολίγων. Όμως το τσιτάρουν το πρόβλημα, κυρίες μου και κύριοι, διότι αν αληθεύει η είδηση, λέμε, βάζουμε το αν μπροστά, γιατί οι κερίοι είναι κνευρισμένοι και ύποπτοι. Ο Άκης, ένας είναι ο Άκης, 70-80 χρονών άνθρωπος και τον φωνάζουν Άκη. Λοιπόν, και 115 βολευτές ζητάνε κάργα αναδρομικά. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ αναδρομικά. Εκατοντάδες εκατομμύρια, όπως το ακούτε. Ο Άκης, μαζί με άλλους 115. Ζητάνε τόκους και αποζημιώσεις για ηθική βλάβη. Διεκδικούν με αγωγές που έχουν καταθέσει στα διοικητικά δικαστήρια 116 πρώην βουλευτές και συνταξιούχοι βουλευτές οι 113 ε, από τους οποίους προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα τους δούμε. Τους, ε, μην κουράζεστε, θα τα ακούσουμε τα ονοματάκια τους. Ισχυρίζονται αυτοί οι... Οι πατριώτες, οι οποίοι έφαγαν καλά, πέρασαν καλά τώρα μεταξύ μας, έτσι. Ότι κατά παράβαση του συντάγματος δεν πήραν και αυτοί τις αυξήσεις που δόθηκαν με απόφαση του μισθοδικείου το 2006 στους δικαστές. <ΣΣΣ> Τότε η μισθή των προέδρων των τριών ενωτάτων δικαστηρίων της χώρας του Αρίου Πάγου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξομοιώθηκαν με αυτές του Προέδρου της Ελληνικής της Μεσηχωρήδη, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Με την απόφαση του Μισθοδικίου στους δικαστές δόθηκαν και αναδρομικές διαφορές της πενταετίας 2000-2005 Παρακαλώ Μ Όχι πλείς δεν σας βγαλώ. Ναι, ναι. Α, για την εξηγήστε μας. Ναι, ναι, ναι. Για, για, για. Ναι, ναι, για πέρα. Ναι. Ναι. Σωστά. Τώρα κάτσε να ακούσε τα ονόματα. Α, yeah. oh, ah, αυτοί που τους ψηφίζουν know. Έχουν Ναι, θα το... θα το ευχαριστώ Αν έχουν αυτή η ηθικοί βλάβη ρωτάει ένας φίλος Αυτοί που τους ψηφίζουν, τι έχουν Φρενοβλαβία Τι να έχουν Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα no. Ζητάνε αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια Baby, Ε... Θα πρέπει ενδεικτικά πάντως θα πρέπει να αναφερθεί πως ένας ο οποίος διατέλεσε βουλευτής πρόσεξε 37 μήνες απλά διεκδικεί διαφορές βουλευτικής αποζημίωσης ύψους 250 περίπου χιλιάδων ευρώ σύν τους νόμιμους στόχου. Όσον αφορά την αποζημίωση για ηθική βλάβη... Από την προσαρμογή αναπροσαρμογή των... ε, Πάθαν ηθική βλάβη Προσέξτε τώρα <μή> Πάθαν τα παιδιά μία ηθική ρε παιδί μου κατάσταση Επειδή δεν τους αναπροσάρμοσαν Τους μισθούρες τους <μή> Δεν τις κάρουν στο μισθοδικείο που μου είπε εδώ ο φίλος όμοια με τον δικαστών <μή> Πρόσεξε τώρα <μή> Για να τελειώνει το θέμα Τα ονόματα αυτών 52 Πασοκοθρεμένοι είναι μη κουράζεσαι, Ακριβάκης, Ανθόπουλος, λενη ανουσάγι, Τρίματη oh. μάνα που σε γέναγε τέλος πάντων Αντονακόπουλος Ανομερίτης, μιλάμε για βαρύ σοσιαλισμό τώρα Μαρία Αρσένη, καλά πόσους έχουν από τους αρσένιδες ρε παιδί μου εκεί μέσα Ο, ο Βαθιάς, ο Ιωάννης Βαθιάς και ο Ιωάννης Βααίνας ο Βασιλακάκης, ο Βλαχόπουλος, ο Βοσνάκης, ο Βούλγαρης, ο Γεωργακόπουλος, ο Γιανακόπουλος, ο, ο Γηγόνογλου Μα είναι Γηγόνογλου Έχει θική βλάβη ο Γηγόνογλου Ο Γκαλύπ Γκαλίπ έχει θική βλάβη το παιδί πρέπει να πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια Η Ζορμπά, ο Θεοδόρου, ο Θωμόπουλος, ο, Κανελ, ο Λάμπρος Κανελόπουλος Ο Λάμπρος Κανελόπουλος έχει θική βλάβη τώρα είναι, πρόσεξε Άκου Βαθή Πασόκ είναι κάπου είναι πρόεδρος τη UNICEF Καταλαβαίνεις που φτάνουν οι διασυνδέσεις τους. Δεν το συζητάω. Ο Κατσανέβας σε παρακαλώ πολύ. Δεν αμνιμπάθει ηθική βλάβη ο Κατσανέβας. Η Ελεονόρα Νόρα Κατσέλη να μην μπάθει και η Κατσέλη ηθική βλάβη. Από πού θα τα πάρει η κοπέλα. Ή Καλογεροπούλου Ο Καψής σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό ο Δημοκράτης άνθρωπος με δυο παιδιά αστέρια. Το ένα δίπλα στο Παπαδίμιο και το άλλο στο Μέγκα να να μην πάρει τα αναδρομικά του. Ο Θόδωρος Κολιοπάνος Ε Θόδωρε Θόδωρε Τι διαβάζουμε εδώ ρε Θόδωρε Ο Κοντομάρης Ο Κοντογιανόπουλος, Ο Κοσμίδης Ο Κοτσόνης Ο Κουλουριάνος Γεια σου ρε Κουλουριάνο Γεια σου ρε Κουλουριάνο Που δεν πέρασαν δέκα μέρες Που τα ρίχνες ο Φλόρος ο Κωνσταντίνος ρε παιδιά, έπαθε άσχημη ζημιά ηθική βλάβη ο Φλόρος ο Κωνσταντίνος. ο Λουκάκης, ο Μαντέλης, ο Μαντέλης αυτό το αθώο, η λευκή περιστερά να μην πάρει τα αναδρομικά του, ο Μπαλτάς, ο Μπάτσος, ο Αθανάσιος Μπάτσος, πρώην βουλευτής, να μην πάρει τα αναδρομικά του, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο Παπαδέλης, η Ελισάβετ η Παπαζόη, ο Παπαηλίας, ο Παπανικόλας, ο Σμεριλής, ο Ιακατάς, ο Σκουλαδάκης, ο Στολίδης, ο Τζανίς, ο Τσακλίδης, ο Τσερτικίδης, ο Τσιλίκας Ο Απόστολος, ο Χατζόπουλος, ο Ιασουρεάκης και Δηλαδή αυτόν τον λέγανε Αποστολάκη και τον φωνάζουν Άκη okay. Ο Φωτιάδης, ο Χρυσανθακόπουλος Πώς δεν θα πάρει ο Χρυσανθακόπουλος που ήταν Πασόκ και μετά έγινε λαός yeah. Ο Χορέμης, σε παρακαλώ ξέρεις γιατί βαριά ηθική βλάβη μιλάμε Τώρα από πλευράς Νέα Δημοκρατίας, αγκαλά τώρα, σου λέω για μπουμποκομπούμπουκα. Για Αγγελόπουλος, Αδρακτάς, Αναγνωστόπουλος, Ανδρεουλάκους, Γαλά γαλα... Γαλαμάτης, Δαϊλάκης, Δικτάκης, δι... Δημοσχάκης, Δούκας, Ζαγορίτης, Καλατζόγλου, Καλατζάκου, Καλατζάκου, αυτή έχει μπαμπά βουλευτή, παλιών, καλαμάτα μεριά. Καλιώρας, Καλός, Κανελοπούλου, Καραμάριος, Καρπούζας, Καρπούζας Μην πάρω καρψέ παρακαλώ. Γεια σου ρε Θόδωρα Ο Κατσαρός, ο, Κατσίκι, ο, Κατσίκης, ο Κατσίκης Ο Κελέτσες, ο ο Κεφαλογιάννης Η Κόρκα Κόνστα Ο Κορκόπουλος, ο Κοσμίδης Ο Κουτσούμπας ο Γεώργιος Πως για άλλο τον λένε Ο Κωνσταντόπουλος, ο Λονταρίδης Ο, ο Μιχάλης, ο Λιάπης ο Ξέρεις τι έχει πάθει αυτό το παιδί Να μην πάρει τα αναδρομικά του Ο Λιάσκος, ο Λιμπεριακίδης η μανούσου Μινο, Μινοπούλου Μινάρα Μεγάλη ο Μαντούβαλος, ο Μελάς, ο Μπέζας, ο Μπέζας, βέβαια ο Μπεκύρις, ο Νικολόπουλος, ο Ορφανός, βέβαια δεν ο Παπάζ, ο, Παυλί, ο Παυλίδης, ναι δεν με τα καράβια που κούνα και το χέρι ο Πλακιοτάκης, ο Ρεγκούζας, γεια σου, ρεγκούζα ο, ο, ο Σαλαγκούδης, ο Σαμπαζιότης, ο Σκανδαλάκης, ο Σολδάτος ο Σπιλιο, ο, ο, Σπίλιος, ο όχι ο Άρης ο, Στα... ο Άλισταθάκης βέβαια. Ο Σταυρογιάννης, ο Σταύρο ο Τατούλης, ο Τζαμπτζής... Ο Τατούλης βέβαια. Τζαμπριόνης, τσιπλάκης, τσιπλάκος, τσιπλάκης και τσιπλάκος. Τούρνος, τουρνα και τουρνα, τουρνενέ, ναι. η Παρθένα Φουντουκίδου. Δώστε τα αναδρομικά στην Παρθένα Φουντουκίδου. <Κι> Είσαστε εγκληματίες εάν δεν δώσετε τα, τα αναδρομικά στην Παρθένα Φουντουκίδου. Παρακαλώ. Και Εφοριακούρα, εφοριακούρα πρώτη. Που τα έπαιρνε χοντρά και τα βγάλανε και τα πνίξανε, ναι. Ναι, ναι, αυτός. Δεν αυτό δεν είναι νόμος περί ρατσισμού. Τα είχαν βγάλει στους εφημερίδες ότι τα έπαιρνε χοντρά, πολύ χοντρά. Α, παρακαλώ. Φυσική φουντούκι, ναι. Κρατάνε 8 καρπούζια σε μια μασχαλη Αλλά θα κάνω κίνημα Δεν γίνεται να μην πάρει η Παρθένα Φουντουκίδου Τα αναδρομικά της Και ο καρπούζας ο, ο Φούσας, ο Φόλιας Ο Φωτιάδης και ο Χαϊτίδης Σε παρακαλώ πολύ Δηλαδή πρέπει να μαζευτούμε όλοι Να σηκώσουμε πανό Να τεινάξουμε με, με καρπούζια όλα Σε παρακαλώ τώρα, Τα παιδιά κλαίνε Σε παρακαλώ πολύ Σε παρακαλώ, Μην γίνεστε κακιά Από ναι. λακίς, άκης Λάκοι! Λάκοι! Λουλάκης, λουλάκης, βέβαια Thank you! Όλα όλα τα κάνει τζάμι όλα, thank you! Thank you! Σε παρακαλώ, yeah, μαζί yeah, τον yeah, κόσμο yeah. Σε παρακαλώ πολύ να βγούμε έξω Δεν μπορεί να μην πάρει η Παρθένα Τα, τα αναδρομικά της Ο Μπαλτάς, ο Χρισανθακόπουλος, Ο Κανελόπουλος και τα άλλα καλά παιδιά Σε παρακαλώ πολύ Μιλάμε τώρα αυτά όλα Μαζεύονται για, για εκατοντάδες εκατομμύρια Σου μιλάω έτσι Για εκατοντάδες εκατομμύρια Δεν γίνεται να μην το πούμε Να μην τα λέμε διότι... <μήν> ξέρουν που στηρίζονται. Στο 80% που ψήφισε Πασόκ στις εκλογές στον ΟΤΕ ποποτά, -πο -πο -πο -πο τον λένε. <μήν> Απ' την άλλη και θα δεις τον συνδικαλιστή να βγει έτσι έξω, έτσι και πολιθεί ο ΟΤΕ. Θυμόσαστε τε, τα, τα, πανά, τα Πανά που βάζατε. <μήν> δεν μπολιέτε δεν μπορείτε ο ΤΕ. <μήν> <μήν> Θυμόσαστε τους αγώνες. Είναι αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με όλα αυτά που συμβαίνουν circuit. Κυρία μου, κύριέ μου ε, Μια διακοπή ε, Από τους γελίους Μια διακοπή ενασχόλησης Με τους γελίους γιατί πρόκειται για γελίους τελικά <οχει> Μπα να και ο νόμος Πρόκειται για γελία υποκείμενα τέλος Θα μου σου παντίποτα. Λοιπόν άκου, τώρα. Στη διεθνή κοινότητα έχουμε συναγερμό γιατί έχουμε για νέα επίθεση στη Συρία η, η Φυσικά η δημοκράτησα Γαλλία Η, η άκρα δημοκρατία της Γαλλίας άκ, άκ, Άκρατη δημοκρατία της Γαλλίας Συντάσσεται με τη ΣΥΠΑ Και τη Βρετανία Και προειδοποιεί και επικείμενη μεγάλη Επίθεση στη ΧΟΜΣ Από τις Συριακές Δυνάμεις Ασφαλείας Δηλαδή τώρα σου μιλάω Άμα το λέει η Γαλλική Δημοκρατία Δηλαδή πρόσεξε Ακούμπας τον Αμερικάνο Πίστεψέ με ότι άμα του κάνεις τη δουλειά δεν θα σου κάνει τίποτα. Έτσι και ακουμπήσεις τον Γάλλο μεγάλε και τη δουλειά θα του κάνεις και θα σου ξεσκίσει. Τέτοιος κολολαός ήτανε απογενήσεώς του. Αυτοί οι ψευτοκουλτουργιαροδημοκράτες οι οποίοι πουλάνε μόδα, δημοκρατία και άρωμα γιατί δεν πλένονται ποτέ. I got a black δεν υπάρχει πολιτική καταστολή ο υποεκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας Και η Γαλλία Κάλεσε τις παγκόσμιες δυνάμεις Να σώσουν το Συριακό λαό the world... Η Γαλλία πρόσεξτε, Κάλεσε τις παγκόσμιες δυνάμεις Να σώσουν το Συριακό λαό Ωρε τι όνειρο να δες Συριακέ μου λαέ Αφού τους κάλε, κάλεσε Η Γαλλία τις παγκόσμιες δυνάμεις Καταλαβαίνεις τώρα τι όνειρο Τι, τι, τι, τι, τι, τι περιμένει Αυτή η βρωμήλη λοιπόν Με το φερετζέ της δημοκρατίας seven... καλούνε τις παγκόσμιες δυνάμεις Να μακελέψουν το συριακό λαό όπως καταλαβαίνετε seven... Γυρνάμε στους γελίους hey. της ε, ενδοχώρας Όπου θα έχουμε ριζικές ανατροπές για εργαζόμενους και παροχές στο Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Υγείας για την αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλη αναδιάρθρωση θα έχουμε Το πόρισμα των σοφών για τα νοσοκομεία She... Τώρα ποιοι είναι οι σοφοί και ορίστε ναι, ναι, Το πόρισμα των σοφών Ευχαριστώ πολύ Slope was slowly rising as the light began to fade. There were fires on the skyline from some distant border raid And I was riding out at 17 to join my first brigade many years ago. And I chanced upon a farmhouse where the woman took me in. Λοιπόν, το πόρισμα των σοφών, κυρία μου και κύριε μου Αφού τα διέλυσε όλα, Σοφία είναι οι άνθρωποι Εκ, Εκθρεμένη στο σύστημα της σοφίας, αυτού του σοσιαλιστικού σύστημα σοφίας Αφού έχουμε κάνει στα φάρμακα, στροφή, στα αντίγραφα ε, Για να μην κοστίζουν ακριβά Έχουμε στους γιατρούς κίνητρα είναι τραπινές, Και εντάξει αυτά τα ξέρετε τα έχουμε πει Στη διοίκηση λοιπόν κάνουν ανασχεδιασμό και συγχωνεύσεις Μουσί. Σε ό,τι αφορά στη διοίκηση του συστήματος Οι σοφοί, αυτή η Σοφή, Επιθυμούν να αλλάξουν τα φώτα Ακόμη και στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας καθώς παρατηρούν κατακαιρματισμό υπηρεσιών και τμήματων προτείνοντας ανασχεδιασμό των διηγητικών τομέων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα πουλάνε όλα, κυρία μου και κυριέ μου. Θα μου πεις τι σε ενδιαφέρει εσένα, το Πασόξο, να είναι καλά. Yeah. Καμία αντίρρηση. Yeah. Όλα, ακόμα και τα κέντρα υγείας που είχαν δημιουργηθεί σε κάτι χωριουδάκια... Θα τα έχει η ιδιώτηση εκεί, θα τα αγοράσουν εδώ ντόπιοι I λεφτάδες, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μας μέσα από αυτές τις κρίσεις γεννιούνται καινούργοι μεγιστάνες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανέχεια του κόσμου. Μέχρι και τα κέντρα υγείας θα αγοράσουν εδώ γύρω. Τώρα η Τρόικα, εντάξει οι οικονομολόγοι δεν είμαι θα, Αλλά τώρα γιατί η Τρόικα έρχεται καβε, Καβελο... Ε, Ντούρα, κουμουντούρα που λένε Να μην πούμε το άλλο Και ζητάει η κατάργηση του 13ου Και του 14ου μισθού Από τον ιδιωτικό τομέα Πρόσεξε σε παρακαλώ Αυτό Οικονομικώς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε Η μόνη ερμηνεία που δίνουμε Είναι ότι θα εξαφλιωθείτε Τόσο που δεν θα... Δεν θα δεν θα παίρνει άλλο, διότι πολύ απλά λογικά δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος, να σκεφτείς ότι αυτό το χρήμα παίρνοντάς το ο ιδιωτικός υπάλληλος, κάπου θα το χαλάσει. Σε γάλα για τα παιδιά τους, στο νίκη, σε ρούχα, σε φόρους, σε φόρους. Αλλά η Τρόικα θέλει να το κόψει αυτό, γιατί στον ιδιωτικό τομέα μιλάμε, έτσι. Εκεί, εκεί είναι, το, το πρόβλημα είναι εκεί πάντα. Τρία εκατομμύρια ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν απομείνει. Αυτοί πλήττονται πια. Τρία εκατομμύρια, λέμε τώρα. Και με αυτό το, το θέμα. Να του κόψουν το 13ο και 14ο μισθό, δηλαδή δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδεία, όπω το λένε. Τέλο, θα κοπούν αυτά. Είπαμε οικονομολόγοι δεν είμαι, αλλά σκευόμαστε έτσι απλά δηλαδή. Εάν δεν έχουν στόχο την εξαθλίωση Τι άλλο έχουν να μαζέψουν λεφτά Από πού Διότι Το φακελάκι Ας πούμε ζει και βασιλεύει Θα μου πει γιατί οι άλλοι δίνουν 80 περίπου τις 100 στις του Πασόκ Ο γιατρός δεν θα πάρει Φακελάκι 62χρονη γυναικολόγος Με ευτήρας διευθύντρια της κλινικής του μευτικού γυναικολογικού κέντρου στην Αθήνα συνελήφθη με την κατηγορία ότι έλαβε φακελάκι προχθές Ε, πώ θα γίνει τώρα, την παραπέμψανε στο αυτόφορο τριμελέ και χαίστηκε φορά να σταλώνει. Μεγάλε, είχε 1000 ευρώ στην κατοχή τη προσημειωμένα, τα οποία ήταν προκαταβολή. Πρόσεξε των 1300 ευρώ που είχε ζητήσει από 24χρονη εγκυμονούσα προκειμένου να τη κάνει κεσαρική επέμβαση. Είπε τίποτα. Δεν μπορεί κάποιος να τα πάρει στο κρανίο Τραβήξτε το κι άλλο Βέβαια οι πληροφορίες που έχουμε Είναι μαύρες και άραχνες Για την οργάνωση των ε, κομματικών παρακρατικών Αλλά τέλος πάντων δεν λέγονται από αέρος Αν έχεις πρωθυπουργό Τον κύριο Τον κυριούλη Παπαδήμο Έναν άνθρωπο Έναν άνθρωπο Αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος Είναι μισός άνθρωπος Αλλά τέλος πάντων Αυτόματες κυρώσεις θέλει και ο Παπαδήμος όταν δεν τηρούνται τα κριτήρια. Ό,τι λέει η αφεντική να το η Μέρκελ που τους το περάσαν τα αφεντικά της οι Αμερικάνοι το λέει και τον τόποιο το αφεντικό εδώ, τον οποίο όρισες πρωθυπουργό για κάποιους μήνες, τον οποίο πια μετά ο λαός, η νέα δημοκρατία, η πολύχρωμη πασοκική σκέψη, αλλά και ο Στεφανόπουλος, σου λέει άστον μια χαρά είναι ο πρωθυπουργός, άστον εκεί πέρα ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι. Ναι σε όλα από τον uh, Πρωθυπουργό σου Λουκά Παπαδήμο Ναι σε όλα σε περίπτωση που μια χώρα δεν ικανοποιεί το 3% θα υπάρχει αυτοματισμός των κυρώσεων δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις Βρυξέλλες αφού τους χτύπησε το χέρι στο τραπέζι της Μέρκελ και του Σαρκοζέως και τους είπε ακούστε κάτι θα κάνουμε αυτόματες κυρώσεις όταν δεν τηρούνται τα κριτήρια και σκύβοντας το κεφάλι η Μέρκελ και ο Σαρκοζή συμφώνησαν μάλιστα Έτσι λοιπόν αυτός ο Κυριούλης το χαράτζι της ΔΕΗ, πρόσεξε τώρα ε, αυτό που... Τρ, τρ, αυτό το χαράτζι της Δε Δεν θα είναι μόνιμο αυτό που άκουσες Και σου έκαναν και την ελεημοσύνη να στο κόψουν σε πολλά κομμάτια Του χρόνου να το πληρώσεις Θα είναι και αυξημένο Ελληνάρα μου Θα είναι και αυξημένο Δηλαδή... Θα το διατηρήσει, δεσμεύτηκε, πρόσεξε, στα, το χαράτσι στα ακίνητα, μέσω της ΔΕΗ, ε, η κυβέρνηση ήδη δεσμεύτηκε ότι θα το διατηρήσει και μετά το 2015. Μετά το 2000, δεσμεύτηκε ότι θα το ρίσει μετά το 2015. Και φυσικά θα το διατηρήσει μετά το, το 2015 και σχεδιάζεται να αναμορφωθεί εκ νέου η φορολογία. Για να ανέβει, γιατί βάλανε μικρό ποσοστό. Όταν πρόσεξε, αυτή τη στιγμή σε καλύβει στην παραμεθόριο χρεώνει τρία τετραγωνικά. Ε, με συγχωρείτε. 3 ευρώ το τετραγωνικό. Στην καλύβει στην παραμεθόριο. Λοιπόν, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, Ρε Μεγάλε. Εσύ που γουστάρει αυτή την πολιτική, Έχεις πρόσωπο πια. Σε βλέπουμε. Θα μου πει και παλιά σε βλέπαμε, δεν είναι Ο Κάμερον θα μάθατε ότι διαφώνησε εκεί πέρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Και το 66% των Βρετανών τον στηρίζουν τον Κάμερον Στηρίξτε τον Κάμερον Το 66% στηρίζουν τον Κάμερον Και το 80% των Οτετζήτων στηρίζουν το Λοβέρδο Ο οποίος βάζει, κρά... βάζει τέλος στο κοινωνικό κράτος. Θα μου πεις πότε ήταν κοινωνικό κράτος Ε, μέσα σε όλο τον πάχαλο, Κάτι γινόταν Καταραίει το κοινωνικό κράτος Η χώρα είναι στα όρια σε ό,τι αφορά Το κοινωνικό κράτος Αυτά τα είπε ο Λοβέρδος τώρα Αυτή, ε, μιλάμε για πρόσωπο Δηλαδή το βλέπεις και λες Η ψυχική υγεία προσωποποιημένη Μόλις βλέπεις το Λοβέρδο αυτό δεν δηλαδή, σ' έρχεται στο μυαλό Ψυχική υγεία προσωποποιημένη Βάλει τη φάτσα του Λοβέρδου να τη δεις. Όλα, όλα. Λαμπίκος. Πάνω ο, ο, ο Πράτος. Ο Πάρτος, ο Πάρτος, ο Πάρτος. Πάρτος, τι να κάνουμε. Πάρτον. Πάρτον στο κέντρο. Πάρτον αντιστασιακά, όπως θέλει. Ναι, ναι, γεια, γεια. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε το Λοβέρδο, Να μας λέει ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι στα όρια. Βέβαια ο Λουβέρδος και η παρέα του. Αλλά και αυτοί που τους στηρίζουν με νύχια και με δόντια, έτσι. Δεν μας είπαν ποτέ, ούτε πρόκειται να μας πούνε ποιοι φτιάξαν αυτή την κατάσταση, ποιοι συντηρούνε ποιοι με νύχια και με δόντια εξαθλειώνουν. Ποιοι, ποιοι, θα μας το πει. Ή περιμένουμε να μας το πει η Αντουανέτα Διαμαντοπούλου η οποία, η οποία δεν μπαίνει χαμπάρι ότι επιστρέφουν στα σχολεία τα συσίτια. Είπε τίποτα Κουπόνια και μικρογεύματα σε περιοχές με μαθητές από χαμηλά οικονομικά στρώματα Πρόσεξε Στην αρχή όσο τα βγάλαμε τα είπανε Βγήκαν Βγήκανε γνωστοί ξέρεις Ας εγκυβερνάει τώρα ο δεν το συζητάω Με την αισθητική και το μυαλό του και είπε αυτοί είναι λαϊκιστές λένε μπουρδες Στη συνέχεια εντάξει είναι υπερβάλλουν Τα στοιχεία όμως κυρία μου και κύριέ μου είναι αμήλικτα so Και υπάρχει μια νέα πραγματικότητα Τα συσίτια επιστρέφουνε στα σχολεία Όπως την εποχή well, Τη μετεμφυλιακή περίοδος στην Ελλάδα τι να κάνουμε Διότι αυτή τη στιγμή εμφύλιο έχουμε στην Ελλάδα Και οι νικητές είναι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι απλά Οι οποίοι είναι βολεμένοι Τα παίρνουνε Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα πέρα από την κολάρα τους 30 Παρακαλώ 30 DVD, With my back to the wall. DVD και με τα κουπόνια Κάνει Κέτεριν η φοπέλα Κάνει και θα οικονομήσει από παντού Από παντού θα οικονομήσουν Είπαμε αυτές οι κρίσεις Βάζουνε τη δυστυχία του ανθρώπου Ορίστε παρακαλώ Πρόσωπο. Ε, έχουν πρόσωπο Αυτή τη στιγμή αυτή, Πάρε τα αποτελέσματα Συγγνώμη για νικό, Πάρε τα αποτελέσματα Τι ο Τέε Ποποτά Πώς ποιοι άλλο το λένε Και δες το ποσοστό Mr. Θα Gator. κλάψεις να, <Ριζεύω> να διαχρησιμεύσω κάτι προσωπικά τους δασκάλους της κατηγορίας σας no, και τους γρατσινικούς δεν τους βάλω του oh, προσωπικά. Mm. Θα έπρεπε να αμείβονται Οι ε, με τους και αυτοί με τους μεγαλύτερου μισθού. Με, με τα μεγαλύτερα. <Ριζεύω> και γιατί εδώ πέρα ψηφίσανε το πασσόκ μέσα. Α, θα περιμένουμε να γίνουν κι άλλα Θα περιμένουμε Ααα ωραία Επίσης εκείνο που πρέπει Μισό λεπτό ελευθερία μου μισό λεπτό. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι και το εξής Ότι ο συνταξιούχος Δεν μπορεί να αντιδράσει yeah. Δεν μπορεί να αντιδράσει Το παιδί δεν μπορεί να αντιδράσει αν δεν αντιδράσει ένας που ξέρει 5 κολυμβογράμματα όπως είναι ο δάσκαλος, ο δικηγόρος και ε, αυτοί, ποιος θα αντιδράσει τελικά σε αυτή τη ζωή, ποιος Αυτοί ε, οι ίδιοι και πριν 5 χρόνια και πριν 10 χρόνια, μπράβο Τέστην δεν άλλαξε τίποτε ε, Πώς θα γίνει δηλαδή Αφού είναι ευχαρι... οι ίδιοι απεργούσατε Εντάξει. Εντάξει Εντάξει Εντάξει, θα μείνω σε αυτό Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ. Τα δέχομαι όλα αυτά που είπε η αγαπημένη δασκάλα Είχα και εγώ κάποτε μια αγαπημένη δασκάλα Έμαθε δύο-τρία κολυμπογράμματα. Αλλά θα μείνω στο τελευταίο Ότι κάποιοι δάσκαλοι αύριο μαζεύονται στι 7 Αύριο, η μέρα τρίτη είναι αύριο μαζεύονται στις 7 η ώρα στην πλατεία Αγγλικής και καλούνε και τους γονείς να διαμαρτυρηθούν γιατί ακόμα τα παιδιά δεν έχουν βιβλία γιατί θέρμανε των παιδιών για, και για το φαΐ των παιδιών θα έλεγα επιτέλους να κατεβούν και οι γονείς αλλά θα μείνετε πάλι εσείς οι 50-60 που χρόνια χρόνια ε, κατεβαίνατε κάτω και σας κοιτάγανε σαν να σας αστανούφο σαν να σας στανούφο. αυτοί θα είστε πάλι ε, δεν είμαι προφήτης Λοιπόν Οπότε η Αντουανέτα τώρα Μαζί με τα DVD θα σας στέλνει και κουπονάκι Για, τη, για τα συσίτια Τα συσίτια ξέρετε τι θα είναι Θα φτιάξει κανένα κέντερ είναι εκεί ο σύζυγος κανένα κουνιάδο Να οικονομήσουν και από εκεί ορίστε mm. Mm. το στον Γιούργο mm. Γεια σου μαλλιγάρι Ναι mm. ε, προσπαθούμε Αχ, αν το έχω εντάξει, εντάξει. Να σε καλά, να σε καλά Να σε καλά Ένα τραγουδάκι που ζήτησε εδώ ο σου Γιώργος Αν το έχω θα το παίξω Λοιπόν Δεν τους απασχολεί τίποτα Αγαπημένοι μου φίλοι Και φαίνεται ότι δεν τους απασχολεί τίποτα Διότι όποιο κόμμα και να κοιτάξει αυτή τη στιγμή Αυτή είναι η κατάσταση Όποιο κόμμα και να κοιτάξει Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι τι θα μαζέψει για τις επόμενες εκλογές. Λες και άμα γίνουν οι επόμενες εκλογές, τα κόμματα τα οποία θα βγουν θα σου δώσουν κάποια λύση. Ποια λύση να σου δώσουν. Δες αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο κόμμα που είναι κύρια και κέρια υπεύθυνο για την κατάσταση αυτή. Δες. Αρχηγοί, αρχηγοί και δημοσκοπήσεις ε, τούτο το, να φωνάζουν τα πρωτοπαλίκαρα. Έχουν και πρωτοπαλίκαρα βλέπεις. Πήρανε μέρος σε μάχες. Κατάλαβες, είναι πρωτοπαλίκαρα. Θα πάνε με τον Παπαντρέο, δεν θα πάνε με τον Παπαντρέο, αυτό τους ενδιαφέρει. Προωθούν διαρχή δία στο Πασόκ. Διαρχία, τώρα πρόσεξε. <Συσχε> θέλουν τον το Παπαντρέο, μη, μη, μη και λείψει ο Παπαντρέο από το Πασόκ και θέλουν άλλον για πρωθυπουργό. Προωθούν διάφορα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Γιατί, Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ως υποτακτικοί αυτοί θα περνάνε καλά. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο Οι προσκυνημένοι πάντα περνάγαν καλά Σε οποιαδήποτε ε, Παρακαλώ Δυο, δυο, δυο, δυο Δυο, δυο θα λέμε από εδώ. Ευχαριστώ πολύ Από εδώ και από εδώ θα λέμε δυο Σε κάθε ιστορική εποχή οι προσκυνημένοι Περνάγαν καλά Τέλος οι γερμανοτσουλιάδες είναι σε όλες τις ιστορικές περιόδους Αυτό έχουν στο μυαλό τους Και τώρα ο, ο πατριωτισμός είναι ο φερετζές του προσκυνημένου αδερφέ πάρτο χαμπάρι τέλος Όποιον, όποιον ακούσει να σου λέει πολύ για πατριωτισμό Και να μην κάνει τίποτα για αυτή την πατρίδα Είναι ο φερετζές του Σε οποιοδήποτε χώρο Τι έχουμε εδώ τώρα, α καλά, είπαμε στην αρχή Όταν τους χρειάζονται τα αφεντικά τους, βγαίνουνε Είδες πως βγήκε ο Γκουρμπατσόφ, ο Πιτσαδόρος στη Ρωσία Τώρα βγήκε και ο Στεφανόπουλος να μας πει ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου Ρε, ρε μόσχια, ε μοσχάρια, είναι μια χαρά Γι' αυτό ακριβώς ε, το λόγο, ε, καλά τον έχετε τον Παπαδήμο εκεί Μετά θα δούμε θα βγήκε ο Στεφανόπουλο. Πού ήταν ο εκλεκτός Στεφανόπουλος ρε παιδί μου Πού ήταν ο, ο, ο δεν ψήφιζε στις δημοσκοπήσεις Τού δίνες 90% δημοφιλία Δημοφιλία ε, Ο καταλληλότερος, ο πατριωτικότερος Ο άνθρωπας της Ελλάδας Φάτιν τώρα Φάτινε εσύ τώρα Οι λίγοι έτσι Γιατί πολλοί μεταξύ μας Αγαπημένοι μου δασκάλα το βλέπει ότι περνάνε μια καρά. Βλέπεις πώ σε χώνουν μέσα στην αισθητική τους Κάνε μια βόλτα στην πλατεία της πόλης εδώ και θα δεις ποια είναι η αισθητική τους Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Με στα σκατά. Ακόμα και σήμερα δεν λένε όχι να αλλάξουν. Θα μου πει τι να αλλάξουν. Με τι μυαλό να αλλάξουν. Σε χώνουν μέσα σκατά, μέσα στην πολιτική του, την αισθητική του. Αρκεί να κονομάνε αυτοί και οι πατρόνι του. Πριν μήνε βέβαια, το είχαμε πει αυτή την είδηση, αλλά ε, πέρασε στα πυσιλά. Όπω όταν λέμε κάτι σοβαρό, αν δεν το πήρε παιδί μου ένα μεγάλο δημοσιογράφο, δε, δεν είναι έκανα λάχιστο. Δεν γίνεται. Σα είχαμε πει ότι είχαν ζητήσει όταν είχε έρθει Βόλτα ο Νεντανιάχου, ο κολλητό του Παπαντρέα. Σα τα είχαμε πει τότε. Που πηγαίνανε οι Βόλτε και είχε πει ότι είμαστε αδέρφια, ο Νεντανιάχου τα έλεγε αυτά. Είχαν ζητήσει και άδεια για γεωτρήσεις στην Κρήτη Τα λέγαμε τότε Έδωσε κανένα σημασία Θα μου πει ποιος να δώσει σημασία και για ποιο λόγο Απλά τα λέγαμε λέμε Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε καινούρια αίτηση Για να επικυρωθεί η αίτηση της εταιρείας DELEC Για εγκατάσταση διερευνητικού γεωτρύπανου Νότια της Κρήτης Στη θάλασσα στα σύνορα με την Αίγυπτο Και δεν θα αργήσει φυσικά και η μέρα Που θα δούμε τα μαχητικά ε, τα Εβραίικα, τα Ισραηλινά να συνοδεύουν τον πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας όπως της Κυπριακής Χριστόφια να πηγαίνει στο γεωτρύπανο Δεν θα αργήσει και αυτή η ημέρα <ΣΣΣ> Διότι στην Ελλάδα έχεις πολιτικούς Έχεις πολιτικούς μεγάλος εμέ. Ένας από αυτούς είναι ο μπίστης Ξέρεις γιατί πολιτικό σου μιλάω τώρα. Σου μιλάω για μεγάλο πολιτικό. Οπότε λοιπόν θα παραιτηθεί από το πασόκο μπίστη και θα πάει πούλε. Έλατε στο κουβέλι, μυρίστηκαν έδρε εκεί. Εντάξει πρέπει να μαζέψουν και κάποιου πικραμένου πασόκου. Τι θα κάνει ο μπίστη. Μιλάμε για μεγάλες μορφές που σε διακυβέρνησαν και σε κυβέρνησαν. Τα γουστάρει, τα έχει τέλο. Γι' αυτό θα επαναφέρουμε την, την πρότασή μας. Η ψηφοφορία δεν πρέπει να είναι μυστική, πρέπει να είναι φανερή. Να βλέπεις ποιος ψηφίζει τον πίστη και ποιος ψηφίζει αυτόν με την αισθητική που σου, σου, σου έχωσε στην πλατεία εδώ πέρα. Και να βλέπεις ποιος το στέλνει το παιδί σου τα συσίτια. Να τον βλέπεις αυτόν που τον ψηφίζει αυτόν. Να τον βλέπεις no Δεν είναι πιο δημοκρατικό να τον βλέπεις Αυτόν που σου τη φτιάχνει πίσω από το παραβάν Γι' αυτό μη στεναχωριέσαι yeah, got... Αύριο οι τροϊκανοί Παρακαλώ πάρα πολύ να γίνει έρανος για Μπεμπιλίνο mm -hmm. Θα πάει ο Κουβέλης να μιλήσει στους τροϊκανούς Τι mm -hmm. θα τα θέλουν τα Μπεμπιλίνο Ε, θα χεστούν από το φόβο τους οι τροϊκανοί yeah, Να πάει ο... Θα τους πάνε baby Lino, θα πάει ο κουβέλης να μιλήσει Και το μεταξύ Αφάνατη είναι, can... Κυρία μου, κυρία μου Δεν μπορεί να κατεβαίνεις στην πορεία με χαμηλοτάκουνο Θα φοράς γόβες τρέντι Με Μορφιά από την υπέροχη εκπομπή that... Life and Style, τι έγινε, ρε παιδιά Τις γόβες θα τις φοράτε μέχρι το κότς Και όχι τις γόβες Το παντελόνι για να, δει, να δεικνύεται η γόβα no Θα είναι τρέντι γόβα μυτερή γόβα yeah. Να ρίχνεις και κλωτσιές oh. ε, Κατάλαβες ε, Τακούνι 12 πόντο Stop, stop. How to... το κατάλαβες δεν είναι γόβα στιλέτο Μην πάει στο μυα... το μυαλό σου στο κακό can... είναι, μια... είναι γόβα τρέντι έτσι λέγεται ah. Οπότε στην πορεία θα μπορείς να you know. Και να αμυνθείς oh, Και να είσαι ψηλά να φωνάζεις τα συνθήματά σου ah. Να σε παίρνει και η κάμερα τέλο πάντων ah. Αναζητήστε τις γόβες τρέντι Και θα μας θυμηθείτε ah. All right. All right. Θέμα χρόνου right. Θέμα χρόνου oh. Για πηγαίνετε, ε, θα πάτε μια βόλτα ε, στα σούπερ μάρκετς που ψωνίζετε και θα δείτε ότι κάποια ράφια δεν είναι και φούλγη μάτα όπως ήταν παλαιά. Εάν ρωτήσετε κανέναν υπάλληλο, τον οποίο μάλλον πληρώνουν σε είδος πια, θα σου πει ε, δεν παραλάβαμε ακόμα. Η αλήθεια είναι αλλού. Πρόβες είναι και ελλείψεις πραγματικές. Θα το δούμε γι' αυτό. μέσα στο 2.12 έχουμε να δούμε πολλά. You made... Οι φαρμακοποιοί, άσε και βαράνε κανόνια, έχουν έλλειψη ρευστού. Made... Δεν έχουν φάρμακα για καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, made... για μεταμουσκευμένους. Για, για, για, για. Είπαμε, το λαό να την ενέργεια στο φάρμακο και στο νερό. Και φυσικά θα νου <Το> Τώρα γιατί να προστάτευτε οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα Ε θα ακούτε καθημερινά λιστίες, λιστίες, λιστίες, λιστίες. <Το> και Τι έχουμε Α έχουμε αύξηση Μην ξεχάσουμε να σας ενημερώσουμε <Το> Ότι έχουμε αύξηση των παγίων στη ΔΕΗ. Mm -hmm. Όχι τη αξία του ρεύματο, αυτό θα αυξηθεί αργότερα. Mm -hmm. Τον παγίων. Mm -hmm. Δηλαδή σου είχε ένα λογαριασμό εκεί, mm -hmm. χρήση δικτύου. Τι είναι αυτή η χρήση δικτύου, κανένα δεν ξέρει. Mm -hmm. Σου είχε 20 ευρώ, τώρα θα αυξηθεί 12%. Mm -hmm. Τα πάγια δηλαδή δεν αυξηθεί mm -hmm. Ε πώς, αφού έχει ρεύμα, μπορούσε να μην, θα πάρει και η ΔΕΗ τώρα. Mm -hmm. Η οποία ΔΕΗ mm -hmm. και το commission το ποσοστό της από την ίσπραξη του χαρατσιού και αν αργήσεις να πληρώσεις το χαράτσι σου βάζει και τόκους από πάνω. Μιλάμε δηλαδή ότι τον τοκογλυφό δεν τον έχεις μέσα στο σπίτι σου. Τον έχεις δίπλα σου ακριβώς και εντάξει τι να κάνουμε τώρα. Παρακαλώ. Αφού πίλε Take off the shoes, ready to rock. Gonna rock a bit, but just a wearing of socks. You're ready to get lose 'cause you feel it real. Come on, little baby, do the Rock a Bye Baby. Oh. Rock, rock, rock, a Rock a Rock, rock, a Rock a Rock, rock, a rockabilly. Rock, rock, rock, rock a Μακάρι να τα έχει στείλει και να το κάνει πράξη αυτό που λέει αλλά δεν θα το, δεν θα γίνει τίποτα. Κάμια μια προβοκάτσια θα γίνει τα ίδια μια ζωή. έχω τις επιφυλάξεις μου για αυτούς τους μουφτίδες. Επειδή ο μουφτής της Συρίας είπε ότι όποια χώρα μας πειράξει τους έχουμε στείλει τα δώρα και είναι εκεί. Γαλλίες, Αγγλίες, Γερμανίες και Λοιπόν, γιατί τώρα έχω τις επιφυλάξεις μου εγώ. Γιατί τέτοιους λεονταρισμούς άκουγα και από άλλους. Κατάλαβες που πάει το μυαλό μου. Ε, εκείνο εκεί το οποίο με τρελαίνει αδερφέ Αντώνη, είναι ότι αφού αποφασίσαν να τον σφάξουν το Συριακό Λαό, θα τον σφάξουν. Και δεν θα αντιδράσει καμία κοινότητα παγκόσμια ε, ε, προεξαρχούσης της, του, προ, προ, του, του Οργανισμού Ηνωμένων Εγκληματιών. Τέλος, είναι ο οργανισμός ενωμένων εγκληματιών, ηνωμένων εγκληματιών, για να το λέμε και τον ΟΗΕ, και θα το κάνουν στη Συρία. Και τέτοιους λεοντερισμούς έχουμε ακούσει πολλά χρόνια τώρα. Τώρα, καμιά προβοκάτσια για να στήσουν καινούριο καινούργιο μπιλάντεν μπορεί να κάνουν, αδερφέ. Το παιχνίδι το έχουν στα χέρια τους και το παίζουν. Λοιπόν, τους πιάνουν, να γυρίσουμε στα, στην γελοιότητα δική μας, τους πιάνουν και οι δικαστές τους αφήνουν, λένε οι εισδοήτες, για χρυσές αποδράσεις επωνήμων. Ε, ε, πιάνουνε μεγαλοφιλέτες και χρυσούς μεγαλοφιλέτες όπως τους ονομάζουν και οι δικαστές τους αφήνουνε και με ελαφρά παιδιματάκια την κάνουνε. 14 μήνες ήξεραν τον πεδραστή στο Ρέθιμνο οι αρχές οι κάτω και σφυρίζανε αδιάφορα Το μόνο καλό που εξελίχθηκε σε αυτή την πορεία είναι ότι έφαγε μια μπουνιά εκεί από ένα ταξιτζί και τίποτα άλλο Αυτά που Αυτά είναι, αυτή είναι η κοινωνία Μη και πεις τίποτα ζωφα, για τη σοβαροφανή κοινωνία κάθε μικρής κοινωνίας άπα έγινες εχθρός της Κατάλαβες Τι είπε Φούχτελ Φούχτελ Φούχτελ και ξέρω ψωμή, Οι Έλληνες Δεν καταλαβαίνετε τώρα βρε οι Έλληνες ο Φούχτελ είπε ότι έχετε παρεξηγήσει τις προθέσεις της Μέρκελ. Καταλαβαίνετε. εγώ είσαστε χαζοί. Η κοπέλα, για τη Μέρκελ σας μιλάω, είπε ο Φούχτελ. Έχει αγνές προθέσεις, όχι μόνο για σας, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Και κάθεστε εσείς τώρα, ρε, ρε χαμενείδες και παρεξηγείτε τις αγνές προθέσεις της Μέρκελ και του κολαούζου της του Σαρκοζή. Λοιπόν... Στους γιατρούς του κόσμου, για να λέμε καμιά σοβαρή είδηση Οι Έλληνες Είναι στην ουρά για φάρμακα Και για ένα πακέτο μακαρόνια <Τι> Θέλετε, το πιστεύετε, θέλετε όχι Κάποτε στις ουρές των γιατρών του κόσμου Ήταν μόνο μετανάστες Που τους περιέθαλπταν <Τι> Σήμερα Χαμελοσυνταξιούχοι Άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειε, Απολυμμένοι γονείς Συνοστίζονται στα πολυιατρεία Ζητώντας δωρεάν περίθαλψη και τρόφιμα Δωρεάν περίθαλψη και τρόφιμα Συγγνώμη για την κατάντια μου Αλλά δεν έχω που αλλού να πάω Λίγα τρόφιμα χρειάζομαι Και φάρμακα για το μωρό της κόρης μου Λέει η 58χρονη Παρασκευή Σε μια εθελόντρια που την υποδέχεται Στον προθάλαμο του πολυιατριού τον γιατρών του κόσμου στο κέντρο της Αθήνας. Δέκα μέτρα από την ομόνια, κυρία μου και κυρία μου, το αδιαχώριτο από νωρίς, κάθε πρωί επικρατεί εκεί πέρα. Κατάλαβες. <Καταλάβες> Είναι κοινό κόπια πια και φυσικά τα μεγαλοκάναλα και οι δημοσιογράφοι της πλάκας θα σας το παίξουν αν θάνε να προωθήσουν από πίσω κανέναν πολιτικό άντι για κανένα άλλο λόγο δεν θα σας το παίξουν την πραγματικότητα δεν την παίζουν ποτέ άλλο παίζουν Η UNICEF δε σου είπα είναι εκεί θυμάσαι έναν Κανελόπουλο, ένα Πασοκομούρι είπα, ναι, Ευχαριστώ Ευχαριστώ Ναι, μόνο και μόνο που είναι αυτό εκεί, ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η πρόταση του φίλου μας εδώ το Αντώνη είναι το εξή Η UNICEF μια και είναι ο, ο Κανελόπουλος Σου μιλάω για βαθύ έτσι Φαντάσου που φτάσανε. Όχι ότι ήταν καμιά οργάνωση που δεν τα μασάγανε εκεί πέρα. Αλλά φαντάσου τώρα αφού είναι και πρόεδρος βαθιπασόκος εκεί, χάλευε τώρα ο Κανελόπουλος, ο συνδικαλιστούρας, μετά βουλευτής υπουργούμπας. Τώρα είναι στη UNICEF, αυτός που έχει κλεισμένο τον εγκέφαλο, όλο ρε, το ξέρετε. Λοιπόν, ε, οπότε η πρόταση είναι η εξής. Αντί να τα στείλετε εκεί, να πάρετε κάρτες με κάνα δύο ευρώ για τη βοήθεια τη UNICEF, δώστε τα στους γιατρούς του κόσμου. Να φάει κανένας που πεινάει. Να φάει κανένας Έλληνας που πεινάει Παρακαλώ <Κι> Πρόεδρος για σένα Και πρόεδρος για εσέ Παντού, παντού χωμένοι αδερφέ Αυτό, <Κι> αυτό <Κι> <Κι> <Κι> <Κι> Τι θυμάσαι και εσύ τώρα, μην τα θυμάσαι αυτά καθόλου. <laughs> να σε <είσαι> καλά. <laughs> καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Έχουν τον τρόπο και τα ντόπερμα να τα κάνουν βαθύ πασόκ Μη σκάζεσαι <laughs> Τι θυμήθηκες τώρα Γιώργος 18 χρονών δούλευε οικοδομή στην Αθήνα Και πήγαιναν εκεί σε ένα καφενείο να πιούν καφέ Και πήγαινε ο Κανελόπουλος όταν ήταν εκλογές <laughs> Εμα πότε θα πήγαινε ο Κανελόπουλος ρε, Γιώργο Ορίστε Όλα <laughs> <Λέλα. laughs> Δεν, δεν υπάρχουν φτωχή εδώ αγαπητέ μου Μην διαδίδετε ψευδί συντήσεις Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Αυτό που κάνετε είναι προβοκάτσια Δεν υπάρχουν φτωχοί <laughs> Το ξέρω ρε φίλε <laughs> Το ξέρω ρε, φίλε <laughs> Το ξέρω τι βλέπεις Είναι και η δουλειά σου τέτοια <laughs> Αλλά δεν υπάρχουν φτωχοί εδώ Ή άνθρωποι που να έχουν ανάγκη Εξάλλου έβγαλε 3.000 χιλιάρικα να βοηθήσει τους αναξιοπαθούντες Ναι κατάλαβες Κατάλαβες τώρα έτσι Ε τώρα μην σε παρακαλώ πολύ Λοιπόν, για να τελειώσουμε με αυτό το θέμα, επειδή πιστεύετε ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ελλάδα λένε πάντα ναι, να σας ενημερώσουμε κυρίες μου και κύριοι, μου, σαν σήμερα 12 Δεκεμβρίου του 2008, πέθανε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, Έλληνας πολιτικός που είπε όχι σε Ευρωπαίους, Αμερικάνους, ντόπιους παπαντρέιδες που του λέγαν, κατά, θυμάσαι τότε τι του λέγαν, το σχέδιο Αυνάν και λοιπά. και δεν ήθελε να και σε όσους ντόπιους φυσικά και ξένους ήθελαν να κάνουν την πατρίδα του δουλοπαρικία, είπε το περίφημο «εγώ παρέλαβα χώρα, δεν θα παραδώσω προτεκτοράτο» Σχέδιο Ανάν λοιπόν Το οποίο υποστήριξε με ζέση Και με θέρμη Και διερήγνιε τα ημάτια του Ο Τζούνιορ Παπανδρέας Αυτό το μυαλό τέλος πάντων Αυτός λοιπόν σας σήμερα πέθανε ο στο Παπαδόπουλου hey, no, no, no, no. Κυρία μου και κύριε μου Τι να κάνουμε mm. Υπήρξαν και τέτοιοι mm. Αυτά mm. Να μείνετε στο ραδιόφωνο Συντονισμένοι στους 101 Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Αθανασίου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή και τις έξυπνες παρατηρήσεις σας, τις ουσιαστικές παρατηρήσεις σας. Να είσαστε όλοι καλά πάντα, πολύ καλά, για και χαρά σας. FM Stereo